Στοίχη 56. Άρνησης των Σαμαριτών να δεχθούν τον Κύριον. 49. Έλαβε δε τότε τον λόγον ο Ιωάννης και είπε «Διδάσκαλε, τόσο πολύ είναι εκτιμάς εκείνον που θα δεχθεί το πεδίο εις το όνομά σου». Εμείς όμως είδομεν κάποιον που δια το όνομα σου έβγαζε δαιμόνια και αντί να τον εκτιμήσομεν διότι επεκαλύτω το όνομά σου, τον εμποδίσαμε επειδή δεν σε ακολουθεί μαζί με εμά και δεν έλαβε την εξουσία αυτή από σέ όπω την ελάβομεν εμεί. 50. Και είπε προ αυτόν ο Ιησούς Μην τον εμποδίζετε, διότι δεν είναι εναντίον σα. Και όποιο δεν είναι εναντίον σα και δεν είναι προκατηλημένο κατά τη διδασκαλία σα, ουδέπολεμή αυτήν, είναι με το μέρο σα και επόμενον είναι αυτό να γίνει κάποτε εξ ολοκλήρου η δικό σα. 51. Και συνέβη όταν συνεπληρού το ορισμένο αριθμό των ημερών, μετά τας οποίας θα έγινε το η ανάληψή του στου ουρανού, και αυτός σε το πρόσωπό του και κάρφωσε τα μάτια του με απόφαση ενστερεάν και ακλόνητον να υπάγει στα Ιεροσόλυμα, όπου θα τον εσταύρωναν. 52. Και απέστειλεν αγγελιοφόρου στα διάφορα χωριά και τα σπόλει, προτού να υπάγει αυτό το προσώπο εκεί. Και αυτοί αφού επήγαν, Εμβήκαν εις κάποιο χωρίων των Σαμαριτών για να ετοιμάσουν αυτόν και εις τους μαθητάς τόπων εις των θα κατέλειον. 53. Αλλοί κάτοικοι του χωρίου εκείνου δεν τον εδέχθησαν, διότι αυτός επήγαινε εις τα Ιεροσόλυμα, την πρωτεύουσα των Εχθρόντων για να εορτάσει εκεί το Πάσχα και όχι στο Γαριζήν όπου οι Σαμαρίτε επέμενον ότι έπρεπε να λατρεύεται ο Θεός. 54. Όταν δε οι μαθηταί του, Ιάκοβο και Ιωάννης, είδαν τους απεσταλμένους να γυρίζουν περιφρονημένοι, είπαν «Κύριε, είναι με την άδεια και θέλει σύνσου να είπομεν ή να καταβεί πύρα από των ουρανών και τους κατακάυσει όπως και ο Ηλίας έκαμεν άλλοτε τούτο εις τους ανθρώπους του οχοζίου. 55. Ο Ιησούς όμω εστράφει ο πίσω προς αυτούς και του επέπληξε και είπε δεν εξέβρεται ακόμη ποιον διαθέσεων και φρονιμάτων ανθρώπου σας κάνει νέα πνευματική δύναμη και ζωή, την οποία μεταδίδει η διδασκαλία μου και η χάρης του πνευματό μου. Δεν είστε άνθρωποι και διδάσκαλοι του πνεύματος, της οργής και τιμωρίας που επεκράτης την παλαιά Διαθήκη, αλλά του πνεύματος της πραότητος και μακροθυμία και αγάπη, που δεν καταστρέφει, αλλά σώζει. 56. Διότι και ο Υιός του ανθρώπου δεν ήλθε να ρίψει απόλυαν τα ψυχάς των ανθρώπων, αλλά ήλθε να τα σώσει και πήγαν ισάλων άλλων χωρίων της Αμαρίας».